Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι, και σήμερα πέμπτη απογευματάκι. Και όπω ξέρουμε όλοι, πέμπτη απόγευμα ξεκινάμε τη μέρα με τον κύριο Ελευθερίο Διαμαντάρα. Ευχαριστώ όλους φίλους που είναι μέσα και μας κάνουν παρέα κάθε μέρα Γι' αυτό έχουμε και τρελές ακροαματικότητε της μέτρησης, Κάτι που θα πω προς το τέλος της σεζόν Να κάνω μια σούμα γιατί μας αφορά όλους Και για να μην χάνουμε χρόνο, να καλυσπερίσω το φιλό μου τον κύριο Διαμαντάρα, πώς είσαι ελευθέρη μου. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπερίζω, καλημερίζω και καληνυχτίζω όλους. Δεν μιλες καληνύχτα ρε παιδί μου, δεν φεύγανες, είναι όλοι. Αμερικοί έχουμε, έχουμε Αυστραλία, Από παντού. έχουμε, έχουμε πολύ κόσμο μέσα, ε, περιμένουν ας. την εκπομπή για να πάνε να κοιμηθούν οι άνθρωποι. Το ξέρω, λοιπόν. και Είναι και χαράματα άλλου. Επειδή όλοι είναι σε ένταση και για πάρα πολλούς λόγους ότι κυριότερες είναι τα τελευταία γεγονότα ξεκίνα από εκεί σε παρακαλώ πολύ. Η εβδομάδα που πέρασε είναι η εβδομάδα αποφράς του ελληνικού έθνους. Θα πρέπει να κάνουμε ένα άλμα πίσω στο 1949 οι τιμένοι τότε του Γράμου και του Βίτσι, που είχαν παραχωρήσει επανειλημμένος τη Μακεδονία να γίνει παράρτημα της Βουλγαρίας ή της Σοβιετίας για να βγουν οι Ρώσοι στην ζεστή θάλασσα όνειρο του Μεγάλου Πέτρου και της Μεγάλης Εκατερίνης, επετεύχνει στις Πρέσπες. Και γιατί διάλεξε ο Τσίπρας στις Πρέσπες, διότι εκεί είχαν υπογράψει τη Συμφωνία Παραχωρήσεως. Συμβολικό. Συ, Όχι συμβολικό. Συμβολικό Συνέχεια. Συνέχεια. <κυρίζει> και ποιος mm. είναι ο σαν να μια μέρα δηλαδή ο αρ... ακριβώς δεν πέρασε ο αρχιτέκτον της όλης καταστάσεως ποιος είναι ο κύριος Κοντζιάς mm. ο θεωρητικός του ΚΚ ο οποίος δι... δίδασκε τον κομμουνισμό κουμουνι... και τις θεωρίες του ο σύμβουλος του Χόνεκερ ο εξαπορήτων του ΚΚΕ και υπεύθυνος της ΞΝΕ που έχουν περάσει όλα τα κλιτόπουλα που είναι σήμερα δημοσιογραφής και οι περισσότεροι. Και, και γράφουν... σύμβουλος του Γεωργάκη του ΓΑΠ, ε, του Τζέφρη. Ναι, αλλά ο Γιωργάκης είπε, επειδή τον ήξερα, δεν τον έκανα εγώ υπουργό που μου ζητούσε εξωτερικών, ποιος. Ο Γιωργάκης που όλοι λένε ότι είναι μειωμένη αντιλήψης. Γάτα είναι το άτομο. Μειωμένη αντιλήψης, ναι. αλλά είχε συμβούλου άλλους που του είπαν, όχι μακριά, χρησιμοποίησε τον. Και ήρθε ο... ο κύριος Κοντζιάς Με τον κύριο Τσίπρα Και πήραν την Revenge Καλά αυτοί τότε δεν είχαν γεννηθεί Και δεν ξέρω αν έχουν και την ιστορία Επόψη τους και Είναι, είναι θεωρητική Του κομμουνισμού είναι Δεν μου λες επειδή εσέ ένα άτομο Που κινήσε στο χώρο και εντός και εκτός Ελλάδος έχει υπόψη που πουθενά στον πλανήτη Αριστερά κινήματα Γιατί και ο King Young Moon Τα βρήκε με τον Trump Όχι με οποιονδήποτε μετά από 150 χρόνια. Έχω ξαναπεί από αυτό το βήμα... Δηλαδή αλλαγές βλέπουμε. Έχω ξαναπεί από αυτό το βήμα ότι είναι τα παιδιά και τα εγώνια των ηττημένων. Ήδη, ήδη το ουράνιο τόξο, ενώ το τμήμα της κυρίας Θάνου όταν ήταν στον Άριο Πάγο... Έχει βγάλει απόφαση που λέει δεν υπάρχει μακεδονική εθνότητα, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα, σαν σύμβουλο, <coughs> επειδή έγινε πρωθυπουργό, ναι. ξέχασε κα... την απόφαση του αερίου πάγου. Βρε, βλέπω στη εγώ ειδικά τα βράδια και παρακολουθώ κάτι κανάλια Λούμπεν. Γιατί εκεί μαθαίνει, εκεί ξεσσαλώνουν. Ε. Και του βλέπει και είναι, δηλαδή, τέτοιο PR τα Σκόπια δεν έχουν. Όχι δεν έχουν, δεν έχουν Δηλαδή τέτοια υποστήριξη Οι Σκοπιανοί δεν έχουν Βουλευτής της Καστοριάς Χόρεψε το ναι, χορό ναι, ναι. των Σκοπιανών Τον την αλυτρωτικό Ακεδονία, Την ογυρεμένη του Αιγαίου που θέλουν Τον αλυτρωτικό Ναι, ναι. Και όταν ρωτήθηκε ο κύριος Τζανακόπουλος Είπε ο καθένας μπορεί να χορεύει Ότι θέλει Γιατί δεν διαγράφει Σκέφτεσε να σηκωθεί ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ή του Πασόκ και οτιδήποτε να χορεύει ένα χορό του Χίτλερ εδώ ναι. που στο κάτω-κάτω δεν πληθεί τα εθνικά συμφέροντα άμεσα ναι. ενώ αυτός χόρεψε τον... είναι αυτός που είχε πει ραντεβού στα Γουναράδικα Αυτές... εκεί που μάζευαν τους αξιωματικούς και τους έκδερναν Γουναράδικα, Όταν γουναράδικα είναι... δεν είναι η Καστοριά που κάνουν ε, ναι, γούνε. Αλλά εκεί γδέρνουν τα ζώα και παίρνουν τα τομάρια και τα κάνουν γούνε. Ναι, ναι, και το εδώ. ραντεβού στα Γουναράδικα είναι αληγορικό και συμβολικό. Εκεί θα σα γλάρουμε να πάρουμε τα τομάρια σα. Αυτό θέλει να πει. Αυτό έλεγε. Όμω είναι ο άνθρωπο από την Καστοριά και Α, είναι Γουναράδικα. Από εκεί είναι, ναι, <χω> ναι. Αλλά θα σε πάει στα Γουναράδικα γιατί. Τώρα αφού όλοι είναι ευτυχισμένοι γιατί τους κυνηγάνε όπως κάνε μύτη από την Κρήτη μέχρι τη Βορειό Ακόμα, δηλαδή. ε. Ακόμα δεν άρχισε το κυνηγητό. Θα αρχίσει λες. Ακόμα δεν άρχισε το κυνηγητό. Εσύ που ξέρεις θα αρχίσει τι λες. Βεβαίως και θα δυναμώνει διότι τώρα πειρανίδισε επάνω στην Μακεδονία ότι δεν θα μπορούν να πουλάνε τα προϊόντα τους πλέον. Γιατί το σομαλάκι εσέ δεν το είχαν καταλάβει Όχι, Με τώρα... το κουτάρι που ψηφίσανε δεν το ξέραν αυτό Όχι Τώρα με την έγκριση τη δική μας Δεν είναι πλέον Μακεδόνες Δεν θα παράγουν μακεδονικά προϊόντα Θα είναι ελληνικά προϊόντα Και τα μακεδονικά προϊόντα θα είναι τα σκοπιανά Και, και μπορείς... θα θεσπίσουν λέει, Μετά ναι. σε τρία χρόνια επίτροπε, ναι. κοινέ, αλλά και με άλλους ανθρώπους Τύπου Νίμιτς και αυτοί θα αποφασίζουν το μέλλον το δικό μα. 25 χρόνια ο Νίμιτ το είχε βάλει αυτό που ήθελε, αυτό έκανε. Περίμεναν ε, περίμεναν. αυτό. τώρα σε τι κερδίζουν. Περίμεναν, έφεραν αυτού στην εξουσία. Τι κερδίζουν αυτοί τώρα, ο Κοτσιά και ο Τσίπρα και οι 5-6 ακόμα. Η ιδεολογία του. Ποια ιδεολογία, το υπάρχει ιδεολογία. Τους, το δογματισμό του. Μα δεν καταλαβαίνει ότι. Αφού δεν θα το... πάρουν ούτε την ψήφο του. Το... Μα δεν του νοιάζει. Μα όχι. Αυτή επεκράτησε η ιδεολογία τους αυτό Που μεγάζει. έχει καταρριφθεί σε όλο τον πλανήτη η θρησκεία, και η, ιδεο... η θρησκεία αλλάζει ομάδα αλλάζει η ιδεολογία δεν αλλάζει Μπα. Εδώ τους στείλαν στον τοίχο και τους λέγανε υπογράψτερε μια δήλωση και δεν υπογράφαν Αυτό έχει το καλό της πίστης της ιδεολογίας Όχι, έχει... όχι με συγχωρείς, αυτό είναι δόγμα και κάθε δόγμα είναι κατακριτέο. Διότι περίμενε, η ζωή περίμενε. εξελίσσεται. Ναι, άλλο θέλω να πω. Εσύ, ω άτομο, τώρα έχει μια ιδεολογία. Ωραία. Μάλιστα. Και στον τοίχο να σε στήσω, λε, πω τι, εγώ δεν αλλάζω τι αυτή λέτε, την ε? άποψη. Περίμενε, άλλο θέλω να πω. Αυτό όμω αφορά εσένα. Αν αφορά όλη την πατρίδα και την πουλά εσύ, γιατί είσαι μαλάκα στην ιδεολογία, οι υπόλοιποι με. Μα η ιδεολογία έχει την επιβάλλει. Γιατί κάνουν τον πόλεμο και την επανάσταση. Ω, τότε... Για να επιβάλλουν την ιδεολογία τους Τώρα δεν πολυμός... Γιατί οι μουσουλμάνοι Σκοτώνονται για να επιβάλλουν την πίστη τους Γιατί οι χριστιανοί Σφάξαν τα εκατομμύρια των Ελλήνων Για να τους επιβάλλουν την πίστη τους Δημο... Το ίδιο είναι και αυτοί Δημοκρατικά Ματική δημοκρατία Είναι το δόγμα Δημοκρατικά αφού ψηφίζεις Εδώ δεν υπολογίζουν Τις οικογένειες, τη ζωή τους Την πατρίδα τους, τίποτα Αρκεί που αυτοί επανέφεραν Τους ηττημένους Και τους έκαναν νικητές Έχουν πιάσει με το δύριο ύπο του Πασό και της Ν. δημοκρατίας Όλα τα πόστα όλα. Και... Όλα. Όλα, όλα Όλα Διότι οι κύριοι Το έριξαν Στη μάσα στην καλοπέραση και άφησαν την εκπαίδευση, το συνδικαλισμό. Ποιο είναι δεν υπάρχει τίποτα όρθιο Τα άφησαν στα χέρια αυτών, τα διέλυσαν όλα, παιδεία και συνδικαλισμός Δεν υπάρχει τίποτα. Εθνικός ύμνος λέει: Σημαία, καταργούνται αυτά. Τι να τα Τι Όταν είχε βγει ο ίδιο ο πρωθυπουργό και γράφει σε βιβλίο του ότι σημαία είναι ένα πανί που το ράβει μία μοδίστρα. Ο Πάκης τι λέει όλα αυτά. Ο Πάκης Ο Πάκη. Να του ρωτήσουν τι λέει. Ο... Θα γραφεί και αυτό στα... στα σδέλτους της ιστορίας. Με τι γράμματα θα γραφεί. Πάντως ένα τεράστιο εγκληματία που όλοι ασχολούμεθα τα τελευταία χρόνια το συλλάβανε. Είναι ένα εγκληματία. Τον Σόρα. Ναι. Με εγκληματική και... οργάνωση λέει. Ναι γιατί δεν ήξεραν που ήταν. Όταν το δικαστήριο το αναγνώρισε ότι έχει 600 δισεκατομμύρια δεν ήξεραν τι έκανε. Αφού έβγαλε χαρτιά ότι η εφορία των πατρών του ζήτησε 25 εκατομμύρια φιπιάξου ούτε αυτό και είναι επίσημο έγγραφο από την εφορία. Ναι. Όταν το δικαστήριο αναγνώρισε ότι έχει 600 δισεκατομμύρια δολάρια... Και αυτό έκανε κομπίνε και έκανε υπεξαιρέσει στα αυτοκίνητα του κουμπάρου του φίλου Δεν μα νοιάζει δικήγορη. τι έκανε. Όπω είπε, δεν ξέρει Πώ δεν ξέρανε. Γιατί το πιάσανε χτε σήμερα Διότι και το πιάσανε πριν μια εβδομάδα. Ό, για να κάνει ένα, ένα μεγάλο έγκλημα, πρέπει να κάνει στρακαστρούκε γύρω-γύρω. Πώ πέρασαν το τέταρτο μνημόνιο, αυτό το φοβερό μνημόνιο. Δεν με καταλαβαίνει, ελευθερή μου. Να πολύ. το καταλάβει ο κόσμος Συντονίσου πάνω μου που λέγαμε ο παλιά Ο κόσμος θα άτομα. τα καταλάβει Την γιατί... ίδια εβδομάδα να έχεις μνημόνια Και να έχεις και σκοπιανά Και γιατί και... δεν συλλάβαν τόσο ώρα Προ τεσσάρων ημερών και το συλλάβαν σήμερα Έτσι ήθελαν για να η προσοχή Του κόσμου Άρα σε προσοχή. συλλαμβάνω με μάρκετινγκ Σούπερ μάρκετινγκ α, εντάξει, Σούπερ μερκάτο ε, Εντάξει ε, το εγώ. Γιατί ο φελής ο κόσμος Στρέφεται και εκεί Και βγαίνει τώρα και ο κύριος Υπουργό Προστασία του Πολίτη Και λέει ναι θα πάμε και στο, στα εξάρχε Θα πάμε εδώ και θα κάνουμε και θα δείξουμε και Γιατί δεν πάει το σωστό ε, Θα καιρό. πάνε Πώς θα καλύψει ένα έγκλημα Αμολώντας καπνό από εδώ και από εκεί Δηλαδή έτσι θα λειτουργεί αυτό το κράτο Ακόμα από το 50 Γιατί αυτοί είπαν θα φέρουμε το καινούριο Πιο καινούριο; Γυρίσαμε βρε. στο 46. Άρα γυρίσαμε τη φόδρα και το κάναμε double fast. Δια φόδρα. δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σου νέο κουστούμι και σε βάλανε μέσα. Έλα. Το κουστούμι αυτό ευθάρι και φθένε και όλοι οι κυβερνήσαντες. Διότι γνώριζαν και ανέχθηκαν και, τι βλέπεις και υπέθαλψαν. Τώρα. Τι βλέπεις τώρα, για πες τι βλέπεις σε Τι ται, βλέπω, ήδη το ουράνιο τόξο έκανε αίτηση και ζητάει αναγνώριση η μακεδονικής μειονότητας Σε ένα 24ωρο Πριν στεγνώσει το μελάνι Αφού πριν Υπογραφή... υπογράψουν είχαν κυκλοφορήσει τα διαβατήρια Α... Να κάθεις εσύ σε ελληνικό έδαφος και να λέει εμείς οι Μακεδόνες και εσείς οι Ελληνές και να το δέχεσαι πέντε φορές Βιντεάκι... Έλα, δω ρε, το... Έλα δω ρε Το βιντεάκι που ανεβάσανε οι... Αλβανός είναι αυτός που το έλεγε Εμείς οι Μακεδόνες Και εσείς οι Έλληνες Αυτό το βιντεάκι που ανεβάσανε χτες Τα είχαν έτοιμα. οι Αλβάνοι το είδε. Σούπερ τώρα θα σου δώσω εγώ Μελέτη που έχω μελέτη από την Ελβετία Να δεις τα νέα Για δώσε για, δεν θέλω να είμαι αμελέτητος. Για δώσε θα τη δώσουμε στη συνέχεια Κάτσε να το εξαντλήσουμε εδώ το θέμα Ωραία, Τι δέων γενέστε Εδώ είναι mm. Δεν πρέπει να μείνουν σε Χλωρό κλαρί που λέει ο κόσμος Όπου πηγαίνουν πρέπει να απο... Να αποδοκιμάζονται Ναι αλλάξε τι θράσος έχουν ε, Λέει ότι Γιατί αυτοί που πάνε και τους κυνηγάνε φέρουν την ελληνική σημαία Δεν φέρνουν κομματικέ σημαίες ε, Δεν ε, και λένε ότι είναι χρυσαυγίτες Εθνικιστές και ακροδεξί. Μα βγήκε ο Καμένος Και λέει στην Κρήτη που πήγε η κυρία Κουντουρά Και την Γιουχάρανε Ότι αυτός Είναι της χρυσή αυγή. Ναι. Και αυτός ήταν στέλεχος Και υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες ναι, Όπως και ο Δημήτρη ο Καμένος Ο οποίος την κοπάνησε Είδε το έργο Μα και, και, λέει, και άλλοι ίδια... πολλοί Αυτοί διαλυθήκαν πάει τελειώσαν Και βγαίνει τώρα αυτός ο άνθρωπο. Ναι. Και κοροϊδεύει ακόμη τον κόσμο και λέει: Άμα θα έρθει η συμφωνία, θα ζητήσω ενισχυμένη πλειοψηφία με 180 βουλευτέ ναι, να, ναι, να περάσει Δηλαδή, ποιο ποιος κοροϊδεύει, και να, τον, να λέει ο ίδιος πριν τρία χρόνια στον μαχαριότατο Θεσσαλονίκη. Ναι, τα έχουμε δει τα βίντεο, δεν είναι ναι, καινούργια. Ναι, μα τα λέει ο ενώπιον Θεού και λαού. Ναι, τι είμαι εγώ λέει. Ναι, δεν ανέβει. θα ανεχθώ λέει ούτε Σαμαρά ούτε Βενιζέλου ούτε κανέναν Τσίπρα εγώ ενώπιον Θεού και Λαού ε, Για σταθείτε Ε που πάει δηλαδή που, που φτάσαμε που, που απευθύνονται πλέον Ούτε σε πρόβατα δεν απευθύνεσαι έτσι Μήπως είναι τραβέλη Έχει τρίτη άποψη δηλαδή ρε παιδί μου το τραβέλι, γελά. παρακαλώ, θέλω να είσαι σοβαρό. Εντάξει, αν άρχισε εδώ, δεν το λέω έτσι. Το τραβέλι βγαίνει από το τραβέλινγκ, αυτό ναι. που ταξιδεύει, και δεν ακούγεται το εν στο τέλο, επειδή μου. Λοιπόν, εδώ τα θέματα είναι πολύ σοβαρά. Παρακαλώ. Πάρα πολύ σοβαρά. Και γρήγορα θα αρχίσουν τα τύμπανα του πολέμου. Και επειδή βγαίνουν και λένε εμεί, εμεί και θα κάνουμε και πήραμε και θα δώσουμε, δεν έδωσαν τίποτα. Και για να πέσει το παραμύθι όσοι τα ακούτε τώρα σε όλο τον κόσμο οι Αμερικανοί τους έχουν πει επανειλημμένως βρέστε ένα όνομα μεταξύ σας όποιον είναι να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ναι, δεν, δεν επέβαλαν όνομα ούτε οι Αμερικανοί ούτε η Μέρκελ. Και γιατί δεν το λένε Σλάβο Μακεδονία που θέλουν το Μακεδονία. Δεν επέβαλαν κανένα όνομα ούτε θέλησαν όνομα ούτε το ΝΑΤΟ Ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Μέρκελ δεν επέβαλαν όνομα. Το όνομα το επέβαλαν άλλοι, διότι προόριζαν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα κράτους. Ναι. Άλλη η ιστορία, είναι πολύ παλιά, το... από τον Μπεναρόγια ξεκινάει. Ναι, πες τα, εγώ τα ξέρω αλλά να τα ακούει και ο κόσμος. Τα ακούει ο κόσμος. Ναι. Ξεκινάει από το 1902 με το Ιλιντεν που φέρανε, ναι, ναι. Και προχώρησε, προχώρησε το θέμα επανειλημμένος τρίτη διεθνή 33, 35, 45, 49. Mm -hmm. Όλες οι εφημερίδες του Δημοκρατικού Στρατού σας τα διάβασα εδώ που έλεγαν αγωνιζόμαστε για την ελεύθερη Μακεδονία, yeah. τη Σοσιαλιστική yeah. υπό αυτοί, την Αιγίδα. Αυτοί είναι που ρίχναν τα φεϊβολάν στη Μικρά Ασία στο στρατό, γυρίστε πίσω, Αυτή δεν αυτοί είναι. Αυτοί έριχναν τα ίκαδε. Τα ίκαδε. ίκαδε έλεγαν. Και από κάτω έλεγαν Έλληνες στρατιώτες γιατί πολεμάτε εδώ Να. πίσω στα σπίτια σας. Αυτοί είναι οι αγώνες αριστεράς που εκφράζονται από το Ριζοσπάστη. Γιατί τρίως. ο Ριζοσπάστης τα γράφε Και προχθές αυτά. ο κύριος Κουτσούμπας είπε. Είπε αυτό θα φέρει πολλά δυνα. Ξέρει Α, αυτός. αυτός που ξέρει εκ των έσω τι θα επακολουθήσει Εξέρει. είπε έχω δει και έχω ακούσει για πολλούς που καβαλάνε καλά αλλά σαν εσένα του λέει ναι. δεν υπάρχει ναι. και αυτό θα φέρει πολλά δύναμη. και υπάρχει μια ανάλυση από έναν καθηγητή διεθνούς δικαίου δεν θυμάμαι το όνομά του είναι αναρτημένο το κοινοποιήσει. αναλυτής υψηλού επίπεδου και λέει το άτομο αυτό γελάει η Ευρώπη Όλο ο κόσμος Δεν έχει αρχή, μέση και τέταρτη. Όταν ο Θεοδωράκης παρά τα 92 του χρόνια του είπε κάτι, Εσύ, αυτού που μουτζονες και έβριζε, γιατί σε επενούν, ναι. όταν σε επενεί ο αντίπαλό σου, σκέψου τι έγκλημα έχεις κάνει. Αυτά είναι λόγια του Θουκιδίδη από τον πελεπονιουσιακό πόλεμο. Μάλιστα. Όχι Παναγία μου. Λοιπόν. Ούτε Παναγία. Ούτε χριστούλη εδώ Όχι μόρα είχα... είχα μια δύσπνοια για αυτό απ τις ναι, για λέγε. Λοιπόν, Υπάρχει μια έρευνα του Ελβετικού Ιστιντούτου Γενετικής ή Γενε, Τζενέα Στο οποίο συμμετέχουν και δύο Έλληνες καθηγητές και πέντε πανεπιστήμια Ελληνικό, Αμερικανικό Ελβετικό, Ιταλικά που έκαναν γενετικές έρευνες και ακούστε τώρα τα αποτελέσματα. Μου στέλνουν τη Βόρεια Ελλάδα η φίλοι σου όλοι και μου λένε χαίρε Γεώργιε, χαίρε Ελευθέρειε, η θλίψη μου μεγάλη. Η θλίψη. Από λαγκαδά και πάνω. Η θλίψη αστέριε, πρέπει να γίνει οργή. Διότι η σκέτη, η σκέτη θλίψη συνθλίβει εμάς. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να εξωτερικευτεί. Πρέπει να γίνει οργή. Τι μας λέει τώρα αυτή η έρευνα την οποία την έχουν κουκουλωμένη και δεν την εμφανίζουν ότι 300.000 Έλληνες είναι στα Σκόπια 900.000 στην Αλβανία και 4.400.000 στη Βουλγαρία Και ακούστε τα τώρα yeah, Αυτή η γενετική έρευνα διήρκησε πάνω από 10 χρόνια Χρησιμοποίησε επίσης εκτενή βιβλιογραφία από περίπου 500 επιστημονικές πηγές και προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στα Σκόπια το 2014 και επανέρχεται και πάλι σήμερα από τα Σκοπιανά ΜΜΕ τον Δεκέμβριο του 2017 και εδώ κανείς μα δεν την ανέφερε που ψάχνουν να βρουν Ποιοι τελικά είναι οι κάτοικοι των Σκοπίων, οι ίδιοι ψάχνουν. Ε, ο Γκληγκόροφ είπε, μα είπε και ψέματα ο Γκληγκόροφ. Θα δούμε τώρα την ανάλυση, αν υπάρχουν Σκοπιανοί. Δεν υπάρχουν. Σλάβι, Ιγκολάβι, Δε, Βου, τώρα Βουλγαρίνα. θα τα δείτε, αναλυτικά. Σύμφωνα λοιπόν με τα γραφήματα, τα γενετικά του Ιτζένεα, το 15% των Σκοπιανών είναι Έλληνε στο DNA του. Δηλαδή 300.000 Έλληνες 2 εκατομμύρια κάτοικοι επί 15 300.000 Επίσης οι Σλάβοι Σέρβοι είναι 15 300.000 Οι Αλβανοί μόλις 10 200.000 οι τέφτονες γερμανικό φύλλο της Βαλτικής που πέρασε το Δούναβι είμαστε στο 1.200 τώρα και οι πλαστογράφοι που αποκαλούνται Μακεδόνες μόλις 30% 100, δηλαδή 600.000 όπως γνωρίζουμε όμως ένα μεγάλο μέρος από τους Σκοπιανούς έχει βουλγαρική συνείδηση και προέλευση και γι' αυτό προσπαθεί να του προσετεριστεί εντατικά η τελευταία ισόφια και γι' αυτό τους έδωσε και 150.000 βουλγαρικά διαβατήρια. Ναι. Όσον αφορά τώρα για τη γλώσσα τους, αυτό είναι ένα μπαστάρδεμα. Σλαβοβουλγαρικα. 90% είναι βουλγάρικα, 85 με 90% βουλγαρικα ναι. ένα 1,7-8 σέρβικα και το υπόλοιπο είναι λίγα αλβανικά, λίγα ελληνικά, ναι, ναι, ναι, λατινική λέξη μέσα μπαστάρδεμένη. Ναι, ναι, ναι. Πάμε τώρα στην Αλβανία 900.000 Έλληνες είναι στην Αλβανία Υπάρχει στην Αλβανία μεγάλη ανατροπή αφού στην γενετική έρευνα του Ιτζένεα περίπου 14% Έλληνες δηλαδή σχεδόν 400.000 στα 2.0831 κάτοικοι επί 14% ενώ αναφέρονται και 16% δράκες στην ουσία και πάλι οι Έλληνες, δηλαδή άλλοι 500.000, συνολικά επομένως στην Αλβανία ζουν 900.000 Έλληνες. Αυτό προδίδουν και τα χαρακτηριστικά πολύ μεγάλη μερίδα νοτίων Αλβανών ή τη Βορείο Υπηρωτών, αλλά και οι εκτιμήσεις ιστορικών για ελληνικής καταγωγής τόσκηδες. 900.000 Έλληνες είναι όμως το 1 τρίτο της σημερινής Αλβανίας και επομένως μιλάμε για κάτι πολύ περισσότερο της Βορείου Υπήρου. Σημειώνουμε πως στα χρόνια των επιδρομών από τη Δύση, αρχικά των ουστρογότθων και μετέ, μετέπειτα των ορμαδών, το Βυζάντιο έστειλε ελληνικό στρατό και κατοίκους να πυκνώσουν την περιοχή του Δυραχίου, στην αρχαία Επίδαμνο, ώστε να εμποδίζονται οι εισβολείς Πολλοί στρατηγοί μας έγιναν τότε εκεί γεωκτήμονες και πολλοί επίσης στρατιώτες εγκαταστάθηκαν με τις οικογένειές τους ώστε να τονωθεί η αμυντική θωράκιση της στρατηγικής περιοχής. Από την επίδαμνο, επίδαμνο Παύλα Δυράχιο άλλωστε ξεκινούσε η αγνατή Οδός και μέσω Θεσσαλονίκης κατέληγε στην Κωνσταντινούπολη. Η Άννα η εκδιάζει μάλιστα τα ψηλά 12 μέτρα βυζαντινά τείχη της Επινδάμνου του Δειραχείου, δύο ράχε βουνά, έτσι τα περιγράφει, που ήσαν τόσο φαρδιά ώστε να προχωρούν πάνω τους τέσσερις υπή ταυτόχρονα με τα άλογα τους. Για τέτοια οχήρα πόλη ελληνική. Πάμε τώρα και στη Βουλγαρία το 60% των κατοίκων της είναι ελληνικής προελεύσεως, είναι Έλληνες. Σύμφωνα με τα Σκοπιανά δημοσιεύματα, οι έρευνες της Ιτζένια, σχετικά με τη Βουλγαρία, έδειξαν ότι το 49% είναι Θράκες, δηλαδή Έλληνες, ενώ υπάρχει και ένα 11% με την καθαρή αναφορά Έλληνες. Αυτά σημαίνουν Πω στη Βουλγαρία, μεγάλο μέρος της οποίας είναι η Βόρεια Θράκη, γνωστή και σαν Ανατολική Ρωμιλία, εκεί ήκμαζε ο Ελληνισμός, υπάρχουν 60% Έλληνες, δηλαδή 4.400.000, επί συνόλου 7.351.000. Και τονίζουν ότι στην έρευνα των Ελβετών, Υπάρχουν εξόφθαλμες κοπιμότητες όπως η αναφορά σε Μακεδόνες και Ιλληρίους εθνότητες που δεν υπάρχουν και μπήκαν με τις λέξεις αυτές για να στηρίξουν τα Σκόπια και να πλήξουν την Σερβία ή ο σκόπιμος διαχωρισμός Ελλήνων από τους Θράκες. Ωστόσο μέσα και από αυτό ακόμη το κλίμα προκύπτουν συνταρακτικά στοιχεία για τις ρίζες του ελληνισμού στα κράτη της Βαλκανικής χερσονήσου. Πολλά από τα οποία τολμούν και κουνούν ακόμη και το δάχτυλο να έρχεται να σε κοροϊδεύει σε ελληνικό έδαφος να σου λέει εμείς οι Μακεδόνες εμείς οι Μακεδόνες και εσείς οι Έλληνε. Ε, άμα ο άλλο και και χαμογελάει γιατί αυτό στι κηδείε χαμογελάει. Πουλήσαν την Ελλάδα για μία γραβάτα, μωρέ! Γιώργο! Και δεν μου λέγανε ποιο, εγώ που έχω πεντέξει. Πουλήσαν την Ελλάδα για μία γραβάτα, για την ιδεολογία τη! Και του λέει, θα τη σήμερα, και λέει, Όχι, δεν θα τη βάλω σήμερα, ναι. του λέει. Θα του γίνει βρόνχο όμω αυτή η γραβάτα, να το έχει υπόψη Για πάμε, για θέλω να ρωτάνε εδώ και θέλω να σε ρωτήσω ας διάφορα δου, Από ολοκληρώσει. Όταν όμω δούμε του αριθμού που προκύπτουν. Θα νιώσουμε να χάνετε το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε τέτοια στοιχεία και εμεί πήραμε μια γραβάτα πουλήσαμε την πατρίδα. Εντάξει δεν έχει πουλήθει ακόμα. Τι λέτε. Εντάξει έχει, έχει δεν, δρόμο. Δεν, δεν έχει, δεν έχει δεν καθόλου έχει δρόμο. δρόμο. Τώρα θα δεις το δρόμο. Δεν αμφιβάλλω ότι είναι έτσι όπως τα λέω. Διότι σήμερα, αν το... η Ελλάδα αποφασίσει να χρησιμοποιήσει όλα τα πόδια Κιόνια στη σκα... Σκακέρα ναι. ε, είπε ότι παίζει Είναι ο Κασπάροφ, παίζει σε... με δύο σκάκι ναι, ναι. Θα τρέξουν και δεν θα προφθαίνουν Αν εμείς χρησιμοποιούσαμε αυτά Και τις 400 μεγάλες υπογραφές Των μεγαλύτερων καθηγητών του κόσμου Που έστρεναν στον Ομπάμα Κοίτα, έχει πετύχει ένα μισό λεπτό αν θες. Έχει πετύχει ένα πράγμα Το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε Το λέω κάθε μέρα ο Αρχηγέ Ξεφτύλισε τη λέξη αριστερά στην Ελλάδα, δεν την ξαναλέει κανένα, και. Μα εν... διεθνώ δεν υπάρχει! Παιδί μου, λέμε, εδώ ζούσαν στη μαλακία τους οι αριστερίζοντε, και ένωσε τους Έλληνες Δεν υπάρχει, διεθνώ δεν υπάρχει λέξη αυτή. Εγκρεμίστηκε το τείχο, κατέρευσαν, τελείωσε. Ισυχάσαμε. Τελείωσε, Έχει δεν υπά... μείνει εδώ ε, μία μαλακοκατάληψη. Ε, και, και φταίνε άλλοι για αυτή. Φταίνε οι άλλοι που κυβερνήσαν πριν από αυτού. Έτσι. Φταίνε. Για άλλα πράγματα Δεν είναι τις παρούσεις ε, Ολοκλήρωσε για να πάμε λίγο Την κουβέντα και στους λίγους Με λιγούς. αυτά τα στοιχεία εμείς ε, τι κάναμε Ήρθεμε στη Βουλή και έλεγε Ψέματα Ότι είναι ρεμπούμπλικα ματσεντόνι και τέτοια και δεν υπάρχει Ότι θα είναι διπλή είπε ψέματα, αυτό το Έλεγαν το έργα όμνες Σα παρακαλώ θέλω να είσαι σε... Είπε αυτό το παιδί ψέματα Το Πινόκιο δεν ξέρω ποτέ το λένε το παιδί yeah. Αλλά yeah. είπε ψεμάτα hey. Έχει πει ποτέ αλήθεια Με αυτή είναι η ερώτηση hey. Εγώ αντιστρέφω την ερώτηση uh. Ούτε αυτό τον όρο που έλεγαν Έργα όμνες σαν τον Παπανδρέου Τον Ανδρέα Με ακούλπα yeah. Και έλεγαν στα καφενεία οι χωριάτες Ωρεύτη ο άνθρωπος ο, ο, ο, μεγάλο. ο Χουντίνι έκανε τη ζημιά Γιατί έκανε εμπάρκο όταν αυτοί φωνάζανε είμαστε Μακεδόνες να κατέβαζε τα σύνορα και να πει Μακεδόνες ας τον διάλογη σας ψάχναμε πάτε μέσα πάρτε χαρτιά τέλος Λοιπόν όλοι στο κόλπο είναι Ο Σλόμπονταν Μιλόσοβιτς όταν ήρθε κρυμμένος τρεις μέρες εδώ στην Πρεσβία και έκανα διαπραγματεύσεις τους το είχε πει Να κάνουμε σύνορα Και, και κάποιος ταγματάρχης επάνω είπε αφήστε με εγώ σε 24 ώρες έχω πάρει το μέρο μέρος των ελληνικών. Ο άλλο έχει πάρει ω λόμπονταν το υπόλοιπο τετελεσμένο γεγονό. Τελειώσαμε. Έτσι. Θα το βρίσκουμε μπροστά μα. Αλλά ο ένα Εθνάρση και μετά ο άλλο ο μεγάλο, τώρα που πέθανε, έγινε μεγάλο. Αυτοί τον δώσανε. Ο αποστάτη ο μεγάλο που τον έβριζαν και τον κατέβαζαν, τώρα τον έκαναν μεγάλο. Αυτοί τον δώσανε. Και αφού τον ξέρησανε στο δικαστήριο τη Χάγη, μετά από 15 χρόνια τον εδικαιώσανε. Λέει ότι λάθο τον ξέρησανε. Ήτανε ζηλέ το ξηραπάκι και ναι. επενάνε να είναι μπικ ναι. Ναι. Τι ρωτάν τώρα εδώ οι φίλοι μας ε, Ποια είναι η άποψη σου Αν έχεις άποψη Περί του τι θα κάνει Στην προκείμενη περίπτωση η Ρωσία Και να επιθυμίσουμε εδώ στους φίλους Ότι μόλις έφυγε Της πέσπας και τελείωσε το popcorn Πήγε στη Ρωσία Ο Κοντζιάς την ίδια μέρα Δεν έχει καμία σχέση η Ρωσία Έχει μια πολύ χαλαρή Αυτός σχέση πήγε Με τη Σερβία γιατί πήγε, ρε, Μα πάει να προσκυνήσει στο Κρεμλίνο. Να στα τύχη του Κρεμπλίνου Και να πει εγώ αυτό το οποίο θέλατε εσείς τόσο καιρό Πριν το Μπούτιν Πολύ πριν Ναι ο Πούτιν του έφτιαξε όταν πήγαν και ζητούσαν δανεικά. Νομίζω την πήγαν στη Μέκα του Κομμουνισμού. Ναι. Και δεν ξέρουν ότι πήγαν τώρα στη Μέκα του Καπιταλισμού. Ε, βέβαια. Αυτό ήταν έπλωξε. στο Βερολίνο. Αυτό ήταν στο Βερολίνο. Αλλά η ιδεολογία είναι τόσο βαθιά που πήγαν στα τείχη του Κρεμλίνου να προσκυνήσουν, να χτυπήσουν το κεφάλι του και να πούν ότι εμεί ολοκληρώσαμε το όνειρο των γενεών. Και τι του είπε ο Λαυρόφ, πάρε ένα λαβράκι. Τι Δεν έχουν θέση οι Ρώσοι στα Βαλκάνια Τελείωσε η θέση τους Δεν έχουν επιρροή Αυτά που λένε είναι όλα είναι σαχλαμάρες ναι. Έχουν μια χαλαρή σχέση με την Ιουγκοσλαδία Διατηρούν ένα πολύ μικρό εμπορικό αεροδρόμιο ναι, Δεν ναι. έχουν πολεμικά αεροπλάνα Ούτε μπορούν να κάνουν βάση ναι, ναι. Τι Διατηρούν, διατηρούν αυτή την θέση για τον αγωγό. μήπως κατεβάσουν τον αγωγό τους ναι. Με αυτό που έγινε τώρα, αγωγό ρωσικός δεν κατεβαίνει. Θα περάσουν όλοι οι αγωγοί οι άλλοι, ρωσικό αγωγό δεν κατεβαίνει. Η Μέρκελ είναι φανατικότερη. Κι από. Α, Χίτλερ, και, α, και από το Χίτλερ. Γερμανίδα 1000%. Ανατολική. Δεν θα. Να το πεις αυτό. Ε, τι να πω. Ανατολική είναι. Εμένα θα μου πει στη βεβαίωση. Το Ανα... Μέλο του ΚΚΚ ανεδείχθη, ανεδείχθη, ανέβηκε και δεν μετά. Οπότε σε αυτή η φωτογραφία που τη δείχνει με τον αδόλφο στα γονατά του είναι fake ή είναι αληθινή. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Που του μοιάζει λίγο. Δεν μπορεί να είναι, τα χρόνια δεν νομίζω. Δεν είναι φιαχτά <χω> Το θέμα είναι ότι η κυρία Μέρκελ άλλαξε πρόσημο. Από κόκκινο το έκανε μαύρο το πρόσημό τη. Από σύν έγινε πλήν Το go back Mrs. Merkel Α Madam ήταν... Merkel. ήταν madam. Ναι. Τώρα αγκαλιές και φιλιά Απλώς και μόνο το χρησιμοποίησαν Διότι θέλουν να ανεξαρτοποιήσουν Έγραφε λοιπόν ο αναλυτής αυτός Και είχε και άλλα παράδειγματα Στη διεθνή σκηνή Ότι μόλις τελειώσει η ζάχαρη Θα τον στο χαντάκι οι ίδιοι που τον χρησιμοποιούν. Συνήθως έτσι έγινε, γίνεται. Διότι δεν γνωρίζει το αρχαιότατο Λεχθέν από τον Αλέξανδρο το Μέγιστο. Να. Την προδοσία πολύ ηγάπησαν. Τον προδότη Ουδής. Έτσι. Όπως και Η... έχει παραφθαρέα αυτό και λέει τη μαλακία πολύ ηγάπησαν, το μαλάκα Ουδής. Δυστυχώς όμως... Έχουν καταντήσει τον Μαλθακό, τον ελληνικό λαό του Τιδο. Εγώ πιστεύω και, ότι και απ αυτά που βρεις τα ύδατα. να βρει μη Μαλθακό και δεν βρίσκει μη Μαλθακό. Είναι όλοι πεζόμενοι. Δεν είναι αυτό. Είναι η Μαλθακό τη του Είναι άλλο πράγμα. Μη το... Πιστεύω ότι θα κουνηθούν τα ύδατα πάντω, πιστεύω. Ε, θα κουνηθούνε, πώ θα κουνηθούνε και ποιοι θα τα κουνήσουν τα ύδατα. Εγώ έχω κάτι ύδατα, θα τα κουνήσω με το Μάστορα. Μάλιστα. Δεν κάνω πλάκα. το πετάω έτσι τώρα για πλάκα αλλά θα το πούμε το φθινόπορο να τα κουνίστε Βεβαίως τα είδατα. Ναι. οχι τιποτά και άλλο. θα επωνυμιστείς ο μαστακουνάς τα ήδη ο μαστακουνάς ήδωρ τα ήδη τα ήδη τα είδατα τα μάς το κουνήμενα ο μαστακουνάς Γιώργος Καρποδήμης <laughs> τα ήδη άτα ε... ρωτάν τώρα το υιόφυλλο μας το κουνημενα ο μαστακουνας Γεώργιος Καρποδίνης τα είδατα. Τι ρωταν τωρα το φίλοι μας ε, αυτά που λέμε τώρα ε, περί των Γερμανών, οι προδότε λέει σήμερα παίρνουν ωραίε θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπω λέει για τη Δαμανάκη, θα μιλάει το άτομο. Ε, κι άλλοι πολλοί. Παπουτσή, ε, όλοι αυτοί. Αβραμόπουλο. Βέβαια, τακτοποιούν. τακτοποιούνται όλοι. Ε, μου λε, ο, ο, ο, ο Πάγκαλο με ποια θέση μιλάει και λέει, δεν υπήρχαν Έλληνε τότε λέει και ο αυτό είναι Αλβανό. Ε. Έχει σύγχυση το παιδί αυτό Εξαρτάται τι, αν έφαγε μια προβατίνα το βράδυ Τι θα πει το πρωί Γιατί η Τζάνη Φιλενάδα Σου τον κατατάσσει στην κατηγορία Μαστόδοντα Εάν έφαγε εγώ λέω μια προβατίνα το βράδυ Δεν την έχει χωνέψει το πρωί Και έχει και νεφελώματα και, βε, και βελάζει Έχει νεφελώματα στον εγκέφαλο Μην έχει τίποτα άλλο ναι. Δυστυχώ. Λοιπόν. Δεν βάζω μουσική, συνεχίζουμε γιατί θέλω να τα πει όλα σήμερα. Αυτά που έχει ετοιμάσει, θα τα πούμε όλα. Βάλει λίγη μουσική να βάλω, και να θα πάρες. αλλάξουμε. Σήμερα είναι πολύ μεγάλη ημέρα. Μπράβο, ναι. Θα Έχουμε πούμε. το ελλειοστάσιο. Και θέλω μετά να πει στου φίλου, γιατί είναι και φίλοι που δεν το ξέρουν και για πρώτη φορά μπορεί να θέλουν να είναι στην παρέα σου για την εκδήλωση το του Σαββάτ. Να ηρεμήσουμε να κατέβουν και οι τόνοι μα. Τα Η δικά μα Μποφόρ. Νεράκι, θέλω να σου πέρω Λίγο έχω. νεράκι. Δημητράκι, πιάσα νεράκι αγούρμα. Εδώ, έλα. Είδε όλα. Εδώ, εδώ. Δροσερό, Βά του <coughs> Εδώ, έχω και το σερβιτόρο που λέγεται Μάστορα. Εδώ, το Δημήτρη. <laughs> <laughs> λοιπόν, λοιπόν, το θέμα, αγαπητοί φίλοι, να περνάμε καλά. Τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λένε εδώ οι φίλοι που έρχονται. Πώς να περνά καλά, Γιώργο. Να περνάμε καλά, εννοώ... σ αφήνουν, σ αφήνει ο διάλο να γιάσει που λένε. Πώς να περνάς καλά. Όταν τώρα βλέπεις και βγαίνουν και λένε θα κόψουν δύο συντάξεις και άλλη μία με το φορολογικό τρεις συντάξει. Και βγήκε ο Μάρδα στην τηλεόραση στον παπαδάκι. τι είπε σήμερα. Την περικοπή και τη συντάξει, Δεν κόβουμε λέει τι συντάξει. Μέρος. Δεν θα κόψουμε όλη τη σύνταξη είπε. Ναι, δηλαδή... Έτσι επιλέξει τον ναι, άκουσα. Ναι. Μέρο. Ε, δηλαδή μέρος. δεν θα σου πάρει με τα 500 θα σου πάρει τα 150. Ναι. Δεν θα αφήσει είναι. και κόκαλα. Δεν θα κόψουμε όλη τη σύνταξη ε, μέρο. Ναι, δεν θα σα αφήσει και κόκαλα, αφήσει δηλαδή, και κάτι. Αυτό ο λαός τι να κάνει. Διάβαζε τι εφημερίδε του. Αυτό στήτλους, που είπε τώρα έπρεπε να το σκεφτεί. Στην ομόνια που γράφουν όλε ότι κατέρευσε το σύστημα υγεία του ΕΟΠΗ Κατέρευσε. Όχι, είναι νεο ταξίδια δεξιέχτη. Μα όλε οι Εφημερίδε. Όλες ο, Κατά τους ε, Συριζαίους είναι νεοταξίτες εξή, το είναι αυτό, Και βγήκε ένας αχαμνοίδης Και είπε όλοι όσοι λέει αντιδρούν Σε αυτά που λέμε και κάνουμε Θα έχουν την τύχη λέει του Μπαρμπαρούσι ναι. Δηλαδή θα μας συλλάβουν όλους ναι. Επειδή ο καθένας μπορεί να χορεύει Ότι χορό θέλει Έ; ναι. ε, μόνο ναι, αλλά αυτοί που είναι από εκεί πάνω όμως χορέψουν το χορό του Ζαλόγκου Α, Γιατί δα, η ζωή κάνει κύκλους Να σηκωθούν, να ξεσηκωθούνε, φτάνει πλέον το Αραλίκη Φτάνει, ναι, διότι οι οδύνες του και του από εκεί θα ξεκινήσουν Και από τις καρποδύνες εδώ Λοιπόν, διαμαντάρα Σαλμπέντου 14 Να άκουσουμε λίγο Λουίς Άμστρονγκ να ηρεμήσουμε Do you know what it means To miss New Orleans And miss it each night and day I know I'm not wrong The feeling's getting stronger The longer I stay away Miss the moss-covered vines The tall sugar pines Where mockingbirds boys used to sing I'd like to see the lazy Mississippi a hurrying in to spring. Oh, the mind grass, the memories of Creole's tombs that filled the air. I dream of old Yanders in June, and soon I'm wishing that I were there know what it means to miss New Orleans, when that's where you left your heart. There's something more, I miss the one I care for, more than I miss New Orleans. 1514.com περί φιλοσοφίας και ελληνική γλώσσα, αλλά και όχι μόνο πάντα υπάρχουν εσωλιασμοί από τον κύριο Διαμαντάρα προηγείται ένας... η πατρίση ένας, φιλο... ένας μου λέει εδώ η, Ευ η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε λέει πρόστιμο λεπτό, να σταματήσω αυτό Μες. η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε πρόστιμο 40 δις ευρώ για την ΕΙΔΑΠ ακούσαμε για τα προβλήματα δικτύου τη και είπε ο εκπρόσωπος τύπου ότι το ποσό αυτό θα μεταφερθεί στο λαό ισομερό. Ε, ποιο θα τα πληρώσει, Η ναι. τα πρόστιμα που πληρώνουμε κάθε μέρα για, τις, για τα σκουπίδια, Αυτοί που πήγαν να που τους παρέσυρε ο ίδιο ο Τσίπρας και ο Καμένο και είναι αυτό στο κίνημα. Δεν πληρώνω διόδια κλπ. Του πάνε κάτι πανταχούσε τώρα <laughs> και του ξεσκίζουν. Καλά, του κάνουν. Καλά Μιλάμε Αυτό δεν είναι ραβίνο, αυτό δεν είναι ατζέντη, αυτό είναι κατασκευασμένο, παιδί μου. Μωυσή. Ούτε ο Μωυσή <α oyster> κατέβασε και δέκα πλάκε και λέει, Παι, παιδιά, τα βρήκα γραμμένα. Ο Μωυσή κατέβασε δέκα πλάκε μαρμάρινο. <α Hayır> αυτό κατεβάζει δέκα δε, τόνου σανό κάθε μέρα και ναι. μοιράζει. Ναι. <α... αρασ networks> ο άλλος <αρμαρος> μάρμαρο. Και το τρώνε όλο. Ερίξανε στη Μεγαλόπολη. Ναι, σανό και κάρβουνο. <ΣΣ2> <ΣΣ1> Πάντω εμεί έχουμε κάνει την πρότασή μα από παλιά. Είναι έθιμο ατυφό νέγρη. Για για όρτιση σακούλα. όμως για να έχουμε αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα. Ροχάλα, αυγό αβραστό και ντομάτα σάπια. Είναι... Και λεμόνια παλιά ρίχναν, λεμόνια σαν Εντάξει το λεμόνι του πράγμα είναι κανένα που δεν έχει γίνει γινωμένο Ας χτυπήσει λίγο το άλλο Είναι πιο είναι ε, soft. ευπέπτα είναι, soft. είναι πιο soft. <χαι> ναι ναι. Λοιπόν. <χαι> λοιπόν Ούτε να φωνάζουν δεν τίποτα Του γιαουτάκι σου πάρε την ντοματίτσα σου Το ζαρζαβατικό σου δεν τίποτα Δεν είναι σημείο νεχμής Καταλάβες Σήμερα είναι η 21η Ιουνίου Α, η μεγαλύτερη ημέρα του έτους και είναι το ονομαζόμενο Θερινό Ηλιοστάσιο οι αρχαίοι μας πρόγονοι ιδιέτατα είχαν επισημάνει <κυκυκύ> με την αστρονομία και όχι την αστρολογία των ανατολικών και όχι την αστρολογία των ανατολικών τις κινήσεις των πλανητών της Γης και τον πρωτεύοντα ρόλο στο πλανητικό μας σύστημα του ηλίου. Είχαν ονομάσει τους πλανήτες με ονόματα Θεοτήτων και ιδιαίτερα είχαν δώσει δύο ονομασίες στον ήλιο διότι είχαν κατανοήσει πάρα πολύ καλά την μεγίστη σπουδαιότητά του για την ύπαρξη της Γης και της ζωής μας και του ίδιου του πλανητικού μας συστήματος. Ο ήλιος έφερε την ονομασία Δίας, που βάσει του κώδικος του ισιόδου είναι η κατερχομένη δύναμης. Είναι αυτός που κρατούσε τους κεραυνούς και τις αστραπές. Αλλά παράλληλα είχε και την, έφερε και την ονομασία του Απόλλωνος του Εκυβόλου, έ εκιβόλος είναι δύο λέξεις Εκεί είναι αυτός εκ του μακρόθεν που βάλει εκ του μακρόθεν. Έχουμε δηλαδή... και φίλο με το παρατσούκλι αυτό στον Αλμπέντο Το ξέρεις Εκιβόλος. από Θεσσαλονίκη Το ξέρω Και το σωματίο που έχω εγώ είναι εκιβόλος. Από... Ο εκιβόλος. Απόλων ο εκιβολος. Λοιπόν, Απόλων ο εκιβόλος, Διότι οι ακτίνες του ήλιου πλήττουν εκ του μακρόθεν. Γι' αυτό είχε και το προσωνύμιο Απόλλων Εκκυβόλος ότι με τα, με τα βέλη του ναι. οι ακτίνες του έρχονται από μακριά με τα βέλη ουσία. του αλληγορικά μπορούσε και πολεμούσε ναι, ναι, ναι. εκ του μακρόθεν. Σωστό. Ενώ είναι οι ακτίνες. Και είχε την ονομασία ζεύ, διότι μας δίνει την ζέση την ζέστη και την ζωή διότι άνευ της θερμότητος του ηλίου, δεν θα υπήρχε ζωή στο πλανητικό μας σύστημα και η γη μας θα ήταν ένας παγωμένος πλανήτης, περιφερόμενος, νεκρός, όπως είναι ορισμένοι άλλοι. Εμείς έχουμε αυτή την θερμότητα, χάρη στο φαινόμενο Αλμπέντο, παρακρατούμε το 33% ακόμα κάτι της ακτινοβολίας του ηλίου, και μας προστατεύει η ατμόσφαιρά μας και ο Άρης κάποτε είχε ατμόσφαιρα, τώρα αποδεικνύεται με τα ριάκια τα λεγόμενα τα κανάλια και με τον πάγο που βρήκαν κάτω από την επιφάνειά του ότι κάποτε είχε και βλάστηση και κάποια μικροβιακή βακτηριακή ζωή στην επιφάνειά του αλλά για κάποιο λόγο έχασε την ατμόσφαιρά του και εξατμίστηκαν τα νερά και έπεσε τόσο πολύ η θερμοκρασία που δεν μπορεί να συντηρήσει ζωή καμίας μορφής. Όλα αυτά λοιπόν τα είχαν παρατηρήσει, τα είχαν μελετήσει και τους είχαν δώσει αλληγορικές έννοιες. Στα Μεν Μανδία μέσα και στα κέντρα τα μυήτικα γνώριζαν πάρα πολλά πράγματα αλλά πώς να τα δώσει στον αμόρφωτο τον κόσμο διότι τότε η γραφή και η ανάγνωση ήταν δύσκολη, η μετάδοση των πληροφοριών ακόμα δυσκολότερη ήταν συνήθως προφορική γι' αυτό ό,τι πληροφορίες είχαν και ήθελαν να περάσουν και μπορούσαν να περάσουν έξω τις πέρναγαν μέσα σε με ποιητικό τρόπο σε δακτυλικό εξάμετρο που μπορούσε να τα απομνημονεύσει ο αγράμματος ο άνθρωπος και να τα Μεταβιβάζει και να τα μεταφέρει από γενεά σε γενεά. Έτσι είναι και τα έπι του Ομύρου και τα πολλά από τα έργα των μεγάλων, των δραματικών, όλα είναι ποιητικά έργα τα οποία αποστήθηκαν και τα μετέφεραν. Ε, μας έχουν εμεί γνωρίζουμε ελάχιστα από αυτά διότι φρόντισαν οι καλοί χριστιανοί να μην αφήσουν τίποτα όρθιο και να μας αφήσουν περίπου ούτε το 2% από την αρχαία μας ελληνική γραμματεία και από αυτά προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και συνεχώς όλο και κάτι βρίσκουμε ας είναι καλά και ο Ξύριγχος ας είναι καλά και οι Γερμανοί του 1700-1800 που συγκέντρωσαν για τους δικούς τους λόγους αλλά τα συγκέντρωσαν και τα εξέδωσαν εξέδιδαν επί δεκαετίες και έχουμε τους προσοκρατικούς τουλάχιστον και ο που συνεχώς μας δίνει τραγωδίες και άλλα έργα α, αυτούσια Τι σήμαινε τώρα η 21 Ιουνίου Σήμαινε επίσης την φυσική αναγέννηση και κορύφωση του ηλίου ως ένα αρχέτυπο για την πνευματική Ανύψωση του ατόμου. Το θέρος ξεκινά επίσημα σήμερα, την 21η Ιουνίου, που είναι και η μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα και η μικρότερη νύχτα. Και επειδή γίνεται η φαινομενική στάση του ήλιου, φαινομενική, επί μία ημέρα και κάποιες ώρες ο ήλιος φαίνεται ακινητοποιημένος στο κέντρο του ουρανού, αυτό το είχαν παρατηρήσει και έδιδαν τις ερμηνείες τις οποίες μπορούσε να καταλάβει ο λαός. Το θερινό αλληλειοστάσιο αποτελούσε πολύ σημαντικό γεγονός, πολύ μεγάλο και σημαντικό γεγονός, μέχρι σχετικά πρόσφατα. Όλες δε οι αρχαίες κοινωνίες έκαναν μέρες γιορτές γύρω από αυτή την ημερομηνία της 21 η Ιουνίου. Η μερομία που ο ήλιος υψώνεται ξεκινάει την ανύψωσή του από το χειμερινό ηλιοστάσιο της 21ης με 22η Δεκεμβρίου τότε που εκλυπαρούν και εκλυπαρούσαν να αναγεννηθεί ο ανίκητος Invictus Solis όπως έλεγαν οι Λατίνοι, λατινικά ο ανίκητος ήλιο που φαινόταν ότι θα σταματούσε και δεν θα ξαναγύριζε και θα χανόταν η ζωή όπως είπαμε και φτάνει από την σιγά σιγά να φτάνει στην Ισημερία την εαρινή την 21η με 22η Μαρτίου, όπου εκεί είναι ίση ημέρα και ίση η νύχτα ιση μερα και ιση η νυχτα απο 12 ώρες και να συνεχίζει την πορεία του να υψώνεται ο ήλιος να φτάσει στην κορύφωσή του σήμερα και να βρίσκεται στον άξονα της εισημερίας χαρίζοντας όπως είπαμε την μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Αυτό όμως σήμερα, σήμερα από σήμερα αρχίζει να αυθύνει και ο ήλιος και να χάνει τη δύναμή του φαινομενικά. Φαινομενικά από τη γη έτσι φαίνεται, πραγματικά δεν είναι. Και έτσι σχετίζεται άμεσα και με τη ζωή και την ανάπτυξη και το επόμενο στάδιο το οποίο είναι ο θάνατος, άρα εδώ έχουμε με τα δύο ηλιοστάσια και τις δύο εισημερίες τον κύκλο ζωής και θανάτου της γεννήσεω, της αναπτύξεως της κορυφώσεως της φθοράς και του θανάτου για να επανέλθει πάλι η αναγέννηση και να μας δώσουν παραστατικότατα τον ουροβόρο όφη και να μας δηλώνουν οι φιλόσοφοι και τα μυστήρια ότι δεν υπάρχει θάνατος, ναι. ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατος ναι. και ότι η ζωή και ο θάνατος είναι ένας τροχός τον οποίων παραστατικά είχαν κάνει έναν κύκλο με έναν όφη ο οποίος έτρωγε την ουρά του και δεν είχε ούτε αρχή ούτε, ούτε τέλος. τέλος. Όπως και ο χρόνος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Ο ερχομός του χειμερινού ηλιοστασίου σηματοδοτούσε το τέλος του θανάτου και την αναγέννηση και τον ιόνιο κύκλο της ζωής ο οποίος θα οδηγεί το πάλι στον θάνατο και στην επαναγέννηση. Έτσι μπορούμε και εμείς αλλά και οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν οριοθετήσει την φυσική αρμονία και ισορροπία την οποία πολύ σωστά την είχε απεικονίσει ο Εμπεδοκλής με τον Σφέρο όταν μας ομιλούσε για τον για νίκο τον και για την φιλότητα την ισορροπία η οποία επικρατούσε σε συμπαντικό πλέον και όχι σε, στο δικό μας ηλιακό σύστημα διότι όπως γνωρίζετε όλοι υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξιών με δισεκατομμύρια μέσα αστέρες με εκατομμύρια εκατομμυρίων άλλα ηλιακά συστήματα τα οποία έχουν και πλανήτες, έχουν και ατμόσφαιρες και είναι ουτοπικό να λέμε Ότι μόνο σε μας Σε αυτό το απέραντο Το άπειρο, το αίδιον και το ανώλευθρον σύμπαν Υπάρχει ζωή Να υπάρχει μόνο η δική μας Αφενδιά Και με τόση μεγάλη μαλακία Δηλαδή δεν είναι που είσαι Είσαι και τόσο Μη το χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη Τη χρησιμοποιούν οι βάρβαροι Μαλθακότητα Μαλθακότης. Φιλοκαλούμε θα λες γάρ με τεφτελίας ε, Ναι ναι ναι φιλοσοφούμεν Δάνευ Μαλθακία Ζητώ συγγνώμη δημοσίως Μπορούμε να δούμε Ότι από εμά Είχαν επηρεαστεί Οι Ρωμαίοι φυσικά Οι Γαλάτες, οι Κέλτες ε, θα, φέρω, θα παρουσιάσω με το, Από το Σεπτέμβριο Μία εργασία μου Που αποδεικνύουμε ιστορικά Ιστορικά στοιχεία ότι οι γαλάτες και οι κέλτες όλοι, όλοι είναι ίσαν Έλληνες και οι Ρίδες ήταν από την Δοδόνη, από την Δοδονέα Δρή. Δροίδες, Τραμπίδες και, ε, και ούτω καθεξής. Τελούσαν <coughs> τα μυστήριά τους και τις ιωρετελεστίες τους εντός των δασών Αυτά έχουμε όλα πλέον, βρήκα όλα τα γραπτά στοιχεία από αρχαία κείμενα τα οποία θα σας παρουσιάσω από το Σεπτέμβριο όταν θα ξαναξεκινήσουμε γιατί ίσως είναι και η τελευταία μας εκπομπή αυτή. Έχω να πάω σε ένα συνέδριο στην Κρήτη, ένα πολύ μεγάλο φιλοσοφικό συνέδριο και μεταφυσικό συνέδριο. Με πότε πότε γίνεται αυτό? Οι άνθρωποι την επόμενη εβδομάδα. Α, να τελειώσω και με ένα προσωπικό θέμα δυσάριστο που έχει συμβεί να το ξεπεράσω Μάλιστα. Και μάλλον είναι η τελευταία μας εκπομπή για φέτος Δεν έχουμε πρόβλημα, έχουμε μεγάλη κάβα και θα, θα βάζουμε συνέχεια επαναλήψη ε, Ένα δεύτερο, να σε ρωτήσω, ξέρεις κανέναν άλλο σύνεδρο που θα είναι εκεί φίλο γνωστό Για να στείλουμε την Άντια από την Κρήτη, να πάρει συνεντεύξεις κλπ, να το καλύψει που Θα βγαίνει. σε καλύψω εγώ θα σου δώσω εγώ στοιχεία Ναι και μπορώ άμα μου πεις, mm. Μια μέρα πίσω Να σε πάρω τηλέφωνο Και να βγούμε στον αέρα ζωντανά Και να έχει δίπλα σου Το, το συντονίσουμε αυτό ε, μου Αυτό θα το να πω Ωραία. Γιατί είναι 150 άτομα καθηγητέ ναι. άλλοι δάσκαλοι Ναι εσύ θα κάνεις επιλογή Ποιοι θα, θα είναι ο διωτσικριστής Οι οποίοι ασχολούνται σοβαρά Ασχολούνται σοβαρά Τελούν το συνέδριο τους γύρω από το Α, ηλιοστάσιο και αυτή αλλά ασχολούνται και εκτός από τη φιλοσοφία και με την μεταφυσική είναι, είναι πολύ βαθιά ο Μινάς θα είναι ο Τσικριτζής δεν γνωρίζω αλλά όταν ξέρεις τη λίστα εγώ είμαι προσκεκλημένος επίσημα προσκεκλημένος Μάλιστα. την οργάνωση και τις προσκλήσει ρυθμίζουν από εκεί θα τα μάθεις αν μου πεις ναι, ναι. Ναι. πάμε Αυτά τα αντέγραψαν από εμάς όπως σας είπα οι Κέλτες, οι Γαλάτες, οι Γερμανοί και οι Σλάβοι και τελούσαν οι ορτές. Γιορτάζετε λοιπόν την ημέρα αυτή η ζωή και αποδίδονται τιμές στον ήλιο και στη φύση γενικότερα. Ε, θυμόσαστε εδώ παλιά στις γειτονιές κάναμε τα κάψαλα που ανάπανε φωτιές και πηδούσαν. Βέβαια, ε, Οπότε... όλοι και εγώ. Όλοι. Πού είναι τώρα. Δεν έχει τώρα μόνο. Προ τιμήν. Κάθε... τώρα, δεν πει τώρα σε πει Σε κάθε κορυφογραμμή επάνω υπήρχε ναός του Απόλουνο. Αυτά όλα γκρεμίσαν και κάναν του προφήτη ηλία. Εβέβαια. Και γιατί λέγεται προφήτης του ηλίου. Του ηλίου. Ξέρουν ε, αυτοί Ξέρουν. Το μιλάμε ξέρουν, marketing 2000 ο, ο κόσμο συνέχιζε στου τόπου λατρείας άλλαξαν τα πρόσημα όπως ριχοποιεί επαγγελειμμένος λοιπόν από τον ειρηνικό και ανώ από την περιοχή της Νεβάδα εκεί γεια σου αγοράκι μου από την αποδόμερια από το Μεξικό, από το Χίστον μέχρι την Κρήτη πάνω Ευρώπη σε ακούνε άπαντε. ευλαβικά σε κάθε ευρωπαϊκή τοπική λατρεία και όταν λένε παγανιστική λατρεία να μην ονόμασαν οι χριστιανοί τις πατρόες θρησκείες παγανιστικές από την Γαία επειδή η πρώτη θεότητα που ελάτρευσαν οι άνθρωποι ήταν η Γαία διότι από τη γέα προέρχονται όλα από τη Γαία ζει ο άνθρωπος ήξεραν οι προ προ, προ μας, τι λάτρευαν και αν θα πάτε στην Ολυμπία να ζητήσετε να δείτε τον πρώτο ναό της γέας μετά έγιναν ο ναός του Διος και η άλλοι ναοί ο πρώτος ναός ήτο της Γαίας. λοιπόν στην Ευρώπη σε κάθε λατρεία της Γαία, το σύμβολο που χρησιμοποιείται είναι ο ηλιακό τροχός όπως λένε οι κέλτες οι περισσότεροι ένας, ο κελτικός σταυρός είναι ο τροχός με ένα κάθετο μέσα που είναι το πρώτο γράμμα του αλφαβήτου, που είναι το φι και το θ ελληνικό είναι, mm -hmm. είναι φως και θέωση εδώ, είναι άλλα πράγματα, ο ηλιακό στροχός, που τον ονομάζουν κελτικό σταυρός. Και πιο συγκεκριμένα οι Γερμανογενής Γερμανική γερμανικοί λαοί όλοι επάνω, αυτοί οι βόρειοι, οι ρούνες και οι σύγγελ και οι τύρ. Αυτά είναι για τον Δημήτρη μας στο Μόναχο να τα ξέρει, να τους τα πει, συμβολίζοντας τον ήλιο και τον ουράνιο θόλο αντίστοιχα. Επίσης φωτιές άναβαν στα υψώματα και ένας φλεγόμενος ηλιακός τροχός μέχρι πριν τον πόλεμο σε όλες τις, τα χωριά της Ευρώπης άφηναν από μια πλαγιά να κυλάει προς τα κάτω συμβολίζοντας την τροχιά του ηλίου φλεγόμενος τον έβαζαν στάχια γύρω γύρω mm. έδιναν στον ναι, τροχό ναι. τον έβαζαν φωτιά <κοί> και τον άφηναν από το λόφο επάνω και κατέβαινε συμβολίζοντας την κίνηση και την τροχιά του ηλίου στην ελληνική πατρόα λαϊκή παράδοση το θερινό ηλιοστάσιο ήταν μέρος των εορτών του τέλους της Ανοίξεως και της Ανάρξεως του, του... Θέρους. Έτσι. Ο γνωστότερος μύθος σχετικά με αυτό το θέμα είναι φυσικά η αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτονα που έκανε τη Δήμητρα, τη μητέρα της Περσεφόνης, να γυρίζει επί εννέα ημέρες να την ψάχνει και από τις τη στεναχώρια της να σταματήσει κάθε ανάπτυξη φοιτική τα δέντρα να ξεραίνονται η φυτική παραγωγή επίσης και τότε αντιλήφθη ο, ο Δίας ότι όπως πήγαινε θα εξαφανιζόταν κάθε ζωή επί της γης Έτσι. αυτά όλα ο αλληγορικός μύσος, μύθος η θεατρική παράσταση αυτή πληρέστατη παρουσιαζόταν την 8η ημέρα στα Ελευσίνια Μυστήρια στην Ελευσίνα μια θεατρική παράσταση Αφού είχαν προηγηθεί όλες οι δοκιμασίε των, των μειωμένων, μετά ήταν η θεατρική παράσταση αυτή, πώς εμφανιζόταν, παρουσιαζόταν η Περσεφόνη να μαζεύει τα ωραία λουλούδια, ενώ της είχε πει η μητέρα της πρόσεξε, δεν θα μαζέψει από αυτό το λουλούδι καθόλου. Εκείνη παράκουσε, μάζεψε και εκείνη την ώρα εμφανίστηκε, ανοίγει η σκηνή και εμφανίζεται ένα Άρμα με τον να επάνω Να την αρπάζει και να την οδηγεί κάτω Να την χάνει η μάνα Η μάνα να την ψάχνει επί εννέα ημέρες Να μην την βρίσκει Να σταματήσει κάθε ζωή φυτική Φυτική Δεν μου λες δύο ερωτήσεις, λες, τώρα έτσι. Και να βρεθεί στην Ελευσίνα Μπράβο αυτό εδώ ρωτάνε Ο Αντουάν από τι Σαχαρνές Μια επίσκεψη στην Ελευσίνα Από θα κάνουμε λέει με τον κύριο Διαμάνταρα Ένα και μια φίλη εδώ η Αγνοδίκη Τι κάνουμε λέει σε αυτή τη γιορτή Οι γιορτάζοντες με την Πατροά θρησκεία Μάλιστα Απάντησε Να τελειώσουμε και θα τα πούμε Α, αυτά. Ωραία. Να τελειώσουμε no, εδώ. ώρα okay. Να ολοκληρώσουμε Και επειδή Θα εξαφανιζόταν κάθε ζωή Ο Δίας Έστειλε τον δικό του Τον Μεσολαβητή τον Ερμή να πάει να δει τι γίνεται Ναι ακριβώς Αλλά κανείς δεν ήξερε Που είναι η Αλλά ο ήλιος λέει Που τίποτα δεν διαφέρει από τον ήλιο δεν κρυπτών υπό Οπό τον, τον Ήλιο Ακριβώς Είδε και είπε ότι ξέρετε Εγώ είδα ξέρω που είναι, ναι. είναι Έχει κάτω ο αδερφός ναι. Και έστειλε κάτω τον Ερμή Και πήγε και έκανε τις διαπραγματεύσεις Ελληνικά το λένε deal. Α, να... Ο κύριο ε, να... Πρωθυπουργό μέσα στη Βουλή ναι. επίση μου είπε: Εγώ δεν τηλάρω. Δεν διλάρι, ε. ναι, διλάρετε Εσύ δεν τηλάρεται. Πρωθυπουργό ελλην... τη ελληνική κυβερνήσεω στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι, αλλά εσύ... μπορεί να νομίζει ότι είναι το καφενείο των εξαρχείων. Μα δε... ούτε, εκεί. ούτε εκεί. Εγώ λέει: Δεν τηλάρω, εσύ δεν διλάρι. Εγώ δεν την είχα ξανακούσει αυτή τη λέξη. Εκεί την άκουσε Μα ε, μα ακού βουλή, θα μαθαίνει. Καταλαβαίνετε τώρα ε, δε, δε. το επίπεδο πως ανεβαίνει. Ακούτε εσείς να ναι. μάθετε κι εσείς να μην τηλάρετε. Όχι, απαγορεύεται ναι, να τηλάρε. Του είναι Και έγινε η, έγινε η συμφωνία κάτω και είπαν ότι τρία τέταρτα του χρόνου θα μείνει επί της γης και ένα τέταρτο του χρόνου θα μείνει με τον σύζυγό τη κάτω. Παύλα το χειμώνα. Ναι. Και τη είπε η μητέρα τη. Πρόσεξε να μην φας Από αυτό που θα σου δώσει Το ρόδι Ναι. Διότι αν φας το ρόδι Τι χρησιμοποιούμε στα κόλυβα, Ναι. Το ρόδι ναι. Για πολλούς είναι το ρίο Έχει πολύ μεγάλη ιστορία Και είναι και πολύ καλό Σε στείλει διατροφικής <laughs> ενέργειας <laughs> Τα γνώριζαν ναι. Οι άλλοι το και βάλανε σε μήλο ε. Είναι η αλληγορία Του σπόρου ναι. Βάζω το σπόρο εγώ Κατά την η σημερία την φθήνο πορεινή στη γη ναι. ο σπόρος αυτός με τις βροχές που έρχονται αρχίζει, φυτρώνει την αρινή η σημερία αρχίζει και μου δίνει λουλούδια Έτσι. Και, μετά... και μετά καρποφορεί καρποφορεί και σή... σαν σήμερα εμείς μαζεύουμε τους καρπούς τους αποθηκεύουμε και ο σπόρος από τους καρπούς πέφτει πάλι, μπαίνει μέσα στη γη και, γίνεται... και περιμένει. Ο κύκλος. Και ενώ βλέπουμε ένα ξερό σπόρο, ο σπόρος μέσα είναι εν ζωή, κρύβει μέσα τη ζωή. Δουλεύει. Δουλεύει. Αυτός είναι ο έναος κύκλος και βάσει αυτούς τα ελευσίνια μυστήρια είχαν, ερμήνευαν την ζωή και το θάνατο, τον κύκλο αλλά και την κάθοδο της ψυχής, την ενσάρκωσή της mm -hmm. και την αποχώρηση της ψυχής τη <coughs> και τους κύκλους της ψυχής που έκανε και τι έπρεπε να γίνεται για να σταματήσει κάποτε αυτό. Λοιπόν, κάτσε πάμε ένα διαλυματάκι, μισό λεπτό, και να αναλύσεις το κομμάτι αυτό, διότι οι άλλοι το πήραν και το κάνανε μήλο. Το κάνανε μήλο, το ρόδι. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή αναφέρθηκε στους κέλτες και στους γαλάτες Σου βάλω εγώ ένα κομμάτι τώρα Από κέλτικες μουσικές Το οποίο αγαπητοί φιλτοί είναι πυρίχιος χώρος Απλά πράγματα Αγαπητοί φίλοι, ακούμε το ασκαβλόν, δηλαδή την γκάιντα, δηλαδή τη τζαμπούνα, δηλαδή τη γίδα. Το γκάιντα τι είναι, η γίδα. Απλά πραγματάκια δηλαδή. Στον αλμπέτο14.com, μια ερώτηση στέλνει η φίλη μα εδώ η Θεάτρια και λέει τον διακινδυνεύει: Ο πλούτο να λέει εξακολουθεί να βρίσκεται στον κάτω κόσμο. Εγώ, με το δικό μου το μυαλό, θα απαντήσω: Τα ορυκτά είναι στον κάτω κόσμο. Μάλιστα. Ο πλούτο. Αν άλλο, όση να Αλληγορικό είναι ε, Θεάτυρα Αγαπητοί αλληγορικά είναι όλα αυτά Έτσι. Καθένας τα δέχεται Δεν υπάρχει ούτε πάνω ούτε κάτω κόσμος Ναι Κατα Καταρμήτρης μέγιστο όσα άνω και κάτω Όσα εντός τόσα και εκτός Α, Το λέμε όμως για τον απλό τον κόσμο Στον κάτω κόσμο Επειδή ανοίγουμε τη γη και μπαίνουμε μέσα Λέμε ότι πάμε στον κάτω κόσμο και επειδή ναι. καμία μας συνεδρία εδώ δεν τελειώνει δίχως να δώσουμε και κάτι το φιλοσοφικό, mm -hmm. σήμερα περιληπτικά, έχω πολλή πράγμα, θα σας, έλε θα σας πω συνοπτικά και περιληπτικά για την ατομική φιλοσοφική σχολή και την θεωρία της. Δηλαδή. Έχω πει ότι ο πλούσιμος και γόνιμος Ιωνικός φιλοσοφικός στοχασμός και σπόρος Εμπλουτισμένος από τις ελεατικές θεωρίες Και τις φιλοσοφικές απόψεις Και άλλων ανεξαρτήτων φιλοσόφων Επηρέασαν σημαντικά τον Λεύκυπο Και τον μαθητή του Δημόκριτο Ο Λεύκυπος ασχολήθηκε κυρίως Με τη δομή και την σύσταση των ελληνικών σωμάτων Και τις σχέσεις που είχαν μεταξύ τους είναι ο ιδρυτής της σκέψεως όπως είπαμε της δομής της ύλη. την σκητάλει από αυτόν στην έρευνα και την θεωρία την πήρε ο άξιος και κατά 40 χρόνια νεότερος μαθητής του Διμόκριτος που καταγόταν και οι δύο από την θρακική πόλη Άβδυρα από τα Άβδυρα επίσης καταγόταν και ο σπουδαίος οφιστής πρωταγόρας ο Δημόκριτος αναδεικνύεται από τους σημαντικότερους διανοητές μετά από τον Αριστοτέλη, είναι θετικός και επιστήμων και φιλόσοφος, έχει γράψει 49 βιβλία και έχει ασχοληθεί με 25 διαφορετικές επιστήμες. Επάνω στις θεωρίες αρχικά του Λεύκυπου, και τι επεξεργασμένες αναλυτικότερα του Δημόκριτου στηρίζεται η σύγχρονη όλη ατομική θεωρία και η εποχή. Σα έχω πει για τον μέγιστο τον Πρωταγόρα ότι ο Δημόκριτος μια μέρα βαδίζοντας στο λιμάνι είδε έναν νεαρό αχθοφόρο 18 ετών ο οποίος είχε μια αντιδικία με κάποιον και κάθισε και παρακολούθησε την αντιδικία και όταν είδε τα λογικά επιχειρήματα του Πρωταγόρα τον πλησέσαι και του είπε «Έλα μαζί μου, δεν θα ξαναεργαστείς εδώ, θα παρακολουθήσεις μαθήματα από μένα και δεν θα πληρώσεις απολύτως τίποτα εσύ». Έτσι αναδείχτηκε ο μέγιστος Πρωταγόρας. Οι δύο φιλόσοφοι, Λεύκυπος και Δημόκρητο, είναι οι εκφραστές και οι δημιουργοί της ατομικής θεωρίας κατά την προσοκρατική περίοδο που είναι μία επιστημονική και σε βάθος θεωρία της μελέτης, της συστάσεως, της φύσεως. Μελετώντα το έργο τους, διαπιστώνει κανείς ότι έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την αιωνική και λιγότερο από την ελεατική σχολή. Από ό,τι έχει βρεθεί και από τα λίγα αποσπάσματα από τα έργα τους, και από τις πλούσιες αναφορές του Αριστοτέλη, του διαδόχου του και μαθητή του Θεόφραστου, του Επίκουρου και αργότερα του Συμπλήκειου που είχε έργα αυτών που δεν έχουμε λόγο εμείς να τα αμφισβητήσουμε διότι είχαν μελετήσει τα έργα του, τα έργα του αυτοί τα είχαν μελετήσει και τα γνώριζαν. Και διότι βλέπουμε ότι ταυτίζονται οι θεωρίε τη και κυρίως του Αριστοτέλη και του επίκουρου με αυτές των αυδηρητών φυσικών φιλοσόφων. Ένα πολύ θετικό συμπέρασμα στο οποίο είχαν καταλήξει οι φιλόσοφοι πριν από τον Λεύκηπο και το Δημόκριτο, ήταν ότι η αλλαγή που παρουσιάζεται στον εξωτερικό κόσμο είναι απλά μία ανακατάταξη των στοιχείων που αποτελούν τα όντα πράγματα διότι δεν πρέπει να λυσμονούμε ότι οι Ίονες είχαν ήδη αυτή η πρώτη δηλώση ουδέν εν τη φύση απόλυτη θεωρία η οποία μέχρι σήμερα παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Η κίνηση είναι το βασικό χαρακτηριστικό όλων των πραγμάτων. Τα πάντα ρί είχε πει ο Μέγιστος Ηράκλητος. Ο φωτεινότατος αυτός φιλόσοφος, τον οποίον οι δυτικοί τον ονόμασαν σκοτεινό. Σκοτεινιά είχε τα μυαλά, είχαν τα μυαλά τους, δεν μπορούσαν να τον κατανοήσουν. Το νέο σημαντικό που πρόσθεσε η ατομική σχολή με το Δημόκριτο ήταν ότι η έννοια του κενού με την διατυπωσή του υπάρχουν τα αμετάβλητα άτμητα άτομα που κινούνται μέσα στο κενό. Αυτή ήταν μια νέα σπουδαία προσέγγιση για την ορθότερη ερμηνεία του σύμπαντος κόσμου. Ήταν μια απάντηση, συμπλήρωση στην ελεατικής σχολή και στους εκπροσώπους της με την επιστροφή στις φυσικές σκέψεις της αιωνικής σχολής. Βλέπετε ο επιστήμων τη γέφυρα έριξε στο κενό που πήγε να δημιουργήσει η ελεατική σχολή προς την αιωνική, ήρθε ο Δημόκρητο. Και με την φράση του υπάρχουν τα μετάβλητα τα άτμητα παύλα άτομα που κινούνται μέσα στο κενό. Έριξε τη γέφυρα που είναι η βάση της ατομικής θεωρίας. τον είναι πλήρες και στέρεο. Το μειόν άδειο και αραιό. Το κενό υπάρχει όσο και το σώμα. Γι' αυτό το μειόν υπάρχει όσο και το «ον». Αυτά τα δύο μαζί είναι οι ειδικέ αιτίε των πραγμάτων που υπάρχουν Στην Ακαδήμια της Νεαπόλεως Με κάλεσαν να τους ερμηνεύσω τη φράση που έλεγαν αυτοί Σε τσε τσε, σε νον τσε νον τσε". Αυτό είναι του Παρμενίδη Εάν κάτι υπάρχει υπάρχει, αν δεν, δεν υπάρχει δεν υπάρχει Αυτό δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν και το έχουν κάνει σαν λογοπέγνιο ναι, ναι. Σε τσε τσε, σε και άντε και τώρα να διεισδύσεις να τους ανοίξεις τα μυαλά σε καθηγητάδες η βασική δοξασία των θεμελιωτών της ατομικής θεωρίας ήταν ότι καταρχήν υπάρχουν τα άτμητα άτομα και το κενό είπαμε ότι άτμητα είναι ότι είχαν διατυπώσει ότι αν θα πάρουμε οποιοδήποτε υλικό σώμα και αρχίσουμε να το κάνουμε κατατμήσεις να το κόβουμε να το κάβουμε να το κόβουμε θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που, που δεν αυτό θα δεν θα τέμνεται Θα είναι άτμητον και το άτμητον παρευθάρει και έγινε άτομων Αυτή η στοιχειώδη μονάδα της ύλη. Το κενό αντιστοιχεί στο μείον των ελαιατών Και στα άτομα στον το μείον είναι το κενό Είναι απαραίτητο στοιχείο για την κίνηση των όντων Εάν δεν υπάρχει το κενό, δεν μπορούν να κινηθούν τα όντα... δεν θα υπάρξει ούτε μία εξέλιξη, καταστρέφονται τα πάντα. Αλλά και τα δύο υπάρχουν, διότι αν εκλείψει το ένα... θα πάψει να υπάρχει και το άλλο, πράγμα που είναι αδύνατο... με όλους τους μαθηματικούς κανόνες. Τα άτομα νοούνται ως τα έσχατα, μη διαιρετά μέρη τη ύλη που δεν διαφέρουν ποιοτικά μεταξύ τους... Παρά μόνο στο σχήμα και την θέση που κατέχουν και στον αριθμό των ηλεκτρονίων που είναι, περιφέρονται γύρω στην περιφέρειά τους και δίνουν τον χαρακτηριστικό ατομικό του αριθμό και το ατομικό του βάρο. Τα άτομα, λόγω της μικρότητά τους δεν είναι ρωτά από του αλλά με τη συνένωσή τους δημιουργούν όλα τα αισθητά πράγματα. Έχουν πρωταρχική φύση, ανεξάρτητη κίνηση που την χαρακτηρίζουν κοσμολογικά σαν παλμική κίνηση. Είναι οι τελευταίες ε, θεωρίες των παλμών. Οι αντιλήψει αυτές και η θεωρία των ατομικών φιλοσόφων δίνουν μια ορθή επιστημονική απάντηση στα προβλήματα που είχε θέσει η Αλεατική Σχολή. Μελετώντας, γίνεται αντιληπτό ότι η φιλοσοφική προσέγγιση των ατομικών είναι πλησιέστερη και πλέον σύμφωνη με τη σύγχρονη επιστημονική εξήγηση του κόσμου, διότι το κάθε τι μπορεί να εξηγηθεί αιτιοκρατικά, διότι ό,τι συμβαίνει στον κόσμο έχει το λόγο του και την εξήγησή του, την αιτιότητά του και την τελολογική του ερμηνεία. Και έρχεται ο Αριστοτέλης και συμπληρώνει το αιτία και αιτια, αιτιατών. Αν εφετίας δεν υπάρχει αιτιατών. Δύο σπουδαί ερευνητέ φιλόσοφοι, φιλόσοφοι ερευνητέ. ο Κίρκ και ο Ράβεν, τις οποίους ευχαριστούμε. Ο Ράβεν ήταν και βοηθός του Ντίλς, του Χέρμαν Ντίλς, του μεγάλου αυτού Γερμανού που συνένωσε και συγκέντρωσε, όπως σας είπα προηγουμένω, τους προσοκρατικούς και πρέπει να τους μνημονεύουμε με μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Για να μην έχουμε συγχύσει επάνω σε αυτό που λε. Μην κοιτάμε την πολιτική σκηνή. Ένα πολύ μεγάλο μέρος επιστημόνων, ερευνητών, συγγραφέων, φιλοσόφων Και ο εθνικό σπίτης, ο Γκέτε κλπ. λοιπά Μα Ήτανε άκρος φιλέλληνες έχω, και είναι Το έχω πει, το είπα και προηγουμένως Μιλάμε για τη Μέρκελ τώρα, μιλάμε Μος... για το Ντέους Λαντ Λοιπόν, πάμε Τι γράφουν αυτοί οι δύο άνθρωποι σε ένα βιβλίο τους που κυκλοφόρησε το 1976, σε μεγάλη ηλικία πλέον. Η ατομική θεωρία των αυτηρητών φιλοσόφων ήταν μια καινούργια αντίληψη την οποία εφίρμοσε ο Δημόκρητο, πλατιά και επιδέξια και μέσω του Επίκουρου και του Λουκρίτιου επρόκειτο να παίξει έναν σπουδαίο ρόλο στην ελληνική φιλοσοφική σκέψη, εξίσου όπως ο Πλάτονα και ο Ριστοτέλης, αναμφίβολα είναι η βάση της υποκίνησης και της εξέλιξης της σύγχρονης ατομικής θεωρίας. Ε, θα μπορούσαμε να μιλάμε για τον Αριστοτέλη, θα σας τον παρουσιάσω το Σεπτέμβριο, τη ζωή του όλη και το τι προσέφερε στην ανθρωπότητα. Εγώ τον παραλληλίζω και τον βάζω ίσο μεγέθη με τον Αριστοτέλη και τον χαρακτηρίζουν οι αρχαίοι Δημόκρητο ο Γελασινός διότι ουδέποτε εξοργίζεται ό,τι κι αν συνέβαινε δεν τον cool. γελούσε ναι. ήταν κουλ ενώ... cool κατά την αρχαιολογική αντίληψη ναι. κουλάριζε. κουλάριζε δεν τηλάριζε κουλάριζε. <laughs> ενώ λένε για τον Δημόκρητο ότι όταν οργιζόταν, έκλαιγε. Τον έπιαναν τα κλάματα. Βλέπετε, διαφορά δύο γιγάντων της σκέψεως. Ο ένας πώς και ο άλλος αλλιώς. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί το κλείνεις και δεν θα μου πεις για την εκδήλωση. Πούμε. Και ο κόσμος ενδιαφέρεται. Να, έστω να είχε επισκεφτεί, περίμενε, προηγούνται τα άλλα, τώρα να μάθουν κάτι Λέγε. οι ανθιφίλοι μας. Ήταν πολύ φίλος με τον Ασκληπιό. Και όταν τελευταία φορά που πήγε και τον επισκέφτηκε τον είδε έτοιμο θάνατο. Επειδή όμως είχαν εορτέσει και η αδερφή του που τον φρόντιζε ήταν ιέρια λέει στον Ιπποκράτη να μην πεθάνω τώρα και τις χαλάζω τη γιορτή. Και του λέει δεν θα σε αφήσω να πεθάνεις. Α. Και τον συντήρησε στη ζωή ενώ έπρεπε να είχε πεθάνει. Πώς. Κάθε πρωί έλεγε στους υπηρέτε και ζήμωναν Άρτο λέει από σιτάρι mm -hmm. και όπω ήταν ζεστό, τον πήγαινε και ανέπνεε τον ζεστό, τον αχνίζοντα oh, Άρτο oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. και τον συντήρησε στη ζωή. Και αφού τελειώσαν οι εορτέ, μετά τρει ημέρες πέθανε ο Δημόκρητο. Mm. Τι σημαίνει, α ψάξουν να βρουν οι γιατροί εδώ την άχνα, την άχνα του άχνιστου ψωμιού. Γι' αυτό λέει, δεν έβγαλε άχνα κάποτε. Περνούσαμε από φούρνους που ζήμωναν και έψιναν... Τελενόταν η μύνη, Τα η βελτιωτικά αυτά... και, και η μύτη. Ο, ο, ο, ο τόπος. Λοιπόν, Τελενόταν η μύτη. Από τις μυρώδιες. Το Σάββατο, 23 του μηνός, όπως κάθε χρόνο, θα πάμε να επισκεφθούμε, να κάνουμε ένα Visit. φιλοσοφικό προσκύνημα... Και μοιητικό προσκύνημα στον Ιερό Τόπο των καβυρίων Μυστηρίων της Βοιωτίας. Όποιος μας ακούει και θέλει να έρθει, το πρόγραμμα σου το έχω στείλει. Θα συγκεντρωθούμε όλοι πέντε η ώρα στον Ασπρόπυργο. Ναι, πριν τη γέφυρα δεξιά. Μισό λεπτό, μισό λεπτό να μην μπερδευτούν. Μετά το φανάρι των δηληστηρίων, στα 1200 μέτρα στο δεξί μας χέρι, είναι ο φούρνος για νουλάκι Έχει μεγάλο όνομα. Έχει, αλλάξει δεν ξ, Αλλά έχει δεν μεγάλη άπλα Εκεί συγκεντρωνόμαστε Και 5 και 25 το αργότερο Θα ξεκινήσουμε κόμβοϊ διαμέσου μέσου της παλαιάς οδού Θα φτάσουμε στην Θήβα Όταν φτάσουμε στη Θήβα Την τέμνουμε Κατεβαίνουμε κάτω και παίρνουμε το δρόμο Για την Αλίαρτο στα 5.5 χιλιόμετρα... Αφού βγούμε από την βγούμε αντιπόλυτες τυμπών... Ακριβώς. Ο, ο, πηγαίνοντας για λιβαδιά, διά, τα λέω εγώ για λιβαδιά, στα 5.5 χιλιόμετρα, εκεί θα κάνουμε μια στάση... Εκεί πρέπει να έχει ένα αμάξι να κάτσει και να μπει τελευταίο <κοί> μέσα, μέσα, γιατί και εγώ που ξέρω χάθηκα θα, είδες, θα, θα Γιατί πει, τα είναι έχουμε, σκατένια. Εκεί... Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί Δηλαδή Παραία, δύο, τρία, έτσι. πέντε λεπτά Αναμονή ο ένας ναι, με τον άλλο ο κόσμος. Εκεί περιμένουμε με τα αλάρμ Και προχωρούμε για να πάμε πάνω Διότι Έχι. ο χώρος είναι αόρατος θα πάμε, θα πάμε σε ένα σπουδαίο ενεργειακό κέντρο Θα έχετε ελαφρά ένδυση Καπέλο Και ένα μπουκάλι με νερό μαζί σας Αφού τελέσουμε εκεί Ότι τελέσουμε με προσοχή θα κλείσουμε τα κινητά, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, υπάρχουμε εμείς μόνοι μας. Έτσι, έτσι. Θα συντονιστούμε και αφού τελειώσουμε, το φεγγάρι είναι στη γέμιση του, γι' αυτό το πήγα... Είναι εκεί. καταπληκτικά το απογευματάκι το, προς βράδυ, καταπληκτικά. Το πήγα καταπληκτικά. 23 του μηνό είναι και Σάββατο. Θα επιστρέψουμε από τον παλιό δρόμο και στην Ινώη, επάνω στην Ινώη, είναι η ταβέρνα Λινάρδος ένα ωραίο κέντρο Ο που θα μαζευτούμε όλοι εκεί Εκεί θα εορτάσουμε το θερινό ηλιοστάσιο και νομίζω ότι κρατάς το έθιμο και κάνει ένα μικρό μπλα, -μπλα εκεί. θα γίνει μια ομιλία εκεί Έτσι. περί θερινού ηλιοστασίου Να. και θα φάγουμε και θα ποιομε εκ του αυτού άρτου και του αυτού ίνου και όταν τελειώσουμε θα επιστρέψουμε στις αισθείες μας ανανεωμένοι και, και, όσοι, και όσοι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας θα δουν ότι θα γυρίσουν πολύ πολύ πολύ βελτιωμένοι εάν πρόκειται να έρθείτε δύο κυρίες που με άκουσαν από την Λούτσα ήρθα σε επαφή μαζί τους τους έστειλα και αυτό το πρόγραμμα mm -hmm. θα έρθουν θα μου, έκαν, θα μου τηλεφωνήσετε διότι πρέπει να προετοιμαστώ και εγώ mm -hmm. γράψτε το τηλέφωνο 6. Πες το τηλέφωνο εσύ για να πω και 6. να μπουν και στα τηλέφωνα του Αλμπέντου ναι, αλλά... και δώσω κι εγώ τις οδηγίες. Ναι, αλλά εγώ έχω κατάσταση δική. Εσύ, εσύ να έχεις κατάσταση. Ναι. Πες το αργά. Πάρτε μολυβάκι και χαρτάκι. 6-9-72-41-67-28 Επαναλαμβάνω. 72 41, 67, 28. Επαναλαμβάνω. 6, 9, 72, 41 67-28 Να είστε όλοι καλά να ευτυχείτε να ευδαιμονείτε και καλή αντάμωση Καλό βράδυ και σας χαιρετώ όλους με βαθιά-βαθιά εκτίμηση και αγάπη και να είστε, να μην ξεχνάτε να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνες διότι θα ξεκινήσουν αγώνες και πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι με τη συνισταμένη μας πνευματική και ψυχική δύναμη να αντιμετωπίσουμε όλες τις αντιξότητε που έρχονται. Σα χαιρετώ όλους, καλό καλοκαίρι να έχετε. Μισό λεπτό να αποφωνήσω, μισό Λοιπόν, αυτό ήταν ο Διαμαντάρας Στην άλλη θα είναι σε ένα συνέδριο καλεσμένος Με πάρα πολλοί κόσμο εξέχοντες προσωπικότητες κυρίω του χώρου αυτού που, του δικού μας και του ευρύτερου Θα ενημερωθώ, θα τους βγάλουμε στον αέρα Ένα, δεύτερο να ακολουθεί εκπομπή σύνετρο με τον κύριο Δημήτριο Μάστορα Δύο, το βράδυ ίσως η συγκεκριμένη εκπομπή ή κάποια άλλη γιατί μου ζητάνε λόγω αλλαγό ε, διαφοράς ώρας Γερμανία και όχι μόνο να ξαναπεχτεί η επανάληψη η συγκεκριμένη εκπομπή αγαπητοί φίλη τρία, αύριο ξεκινάμε αυτά η ώρα με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και μετά έχουμε την κυρία Κουμπούνη εδώ, για την Κυριακή δεν ξέρω ακόμα ποιον θα έχω, αυτά τα ολίγα όποιοι μπορούν και δεν έχουν την εμπειρία έστω και της βόλτας και της παρέα. Να ακολουθήσουνε Τα δικά μου τα τηλέφωνα Και το email είναι εδώ Θα ανημερώσω εγώ το ε, Λευθέρη να πάτε Είναι καταπληκτικά Είναι 50 χιλιόμετρα από εδώ η απόσταση Βγείτε λίγο από το σπίτι να ξε αυτό Το σημείο είναι σπάνιο Είναι ασυνήθιστο Είναι καταπληκτικό Προτείνω Είναι τουλάχιστον για μια απογευματινή βόλτα Πάρα πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα Και όπως με ενημερώνει ο φίλος Μοτζέθρο Λέγεται Bread Factory όντω ο, ο, ο φούρνος του Γιαννουλάκη Πηγαίνοντας προς Ελευσίνα, Πριν τη γέφυρα δεξιά Εκεί θα είναι το ραντεβού την ώρα 5 5 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου Λοιπόν Καλό καλοκαίρι σε όλους Καλό ελιοστάσιο, Ψυχραιμία Υπομονή Και όπως λέμε όταν εμείς Αυτοί θα λείπουν Εμείς εδώ θα είμαστε αγαπητοί φίλοι Λοιπόν σε λίγο με τον Δημήτρη Τομάσο να θα μας εδώ.